Μετά από υπερπροσπάθεια των επίγειων μέσων του Δήμου, των υπαλληλών του Δήμου, της ΙΝΤΕΛ, της Ναυτικής Βάσης, του στρατοπέδου, των στρατιωτών από το στρατόπεδο της ΛΕΡΟΥ mm -hmm. και με τη βοήθεια του ελικοπτέρου καταφέραμε να περιορίσουμε την έκταση της φωτιάς και να μην προκληθούν ζημιές σημαντικές μιας και τη φωτιά έχει πλησιάσει το στρατόπεδο στα 100 μέτρα περίπου. Το ελικόπτερο από πού ήρθε τη ε, Το ελικόπτερο Νομίζω χωρίς Να το νομίζω, να να τη Βουριά, Ή από Ρόδο ή από Σάμπο mm -hmm. Και δύο, δύο αεροπλάνα από Ελευσίνα Που απογειώθηκαν, α, α, απογειώθηκαν. Α, Έφτασαν τα αεροπλάνα Τα αεροπλάνα όχι ακόμα δεν έχουν έρθει να. Και από... έρχονται επίσης Έρχονται επίσης Έξι πυροσβέστες από Κο Σε λίγο θα είναι εδώ ουτω ώστε να ε, βοηθήσουν και αυτοί την ε, κατάσβεση μικρών αισθειών πλέον που υπάρχουν. Ήταν Ένα άμεση ευχαριστώ. κινητοποίηση δηλαδή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την άμεση κινητοποίηση και για τον Περιφερειάρχη που επικοινωνησα νωρίς το πρωί και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ζανετίδη και εκείνη με τη σειρά τους πίεσης ε, και καταφέραμε ούτω ώστε να υπάρχει έγκαιρη άφηξη των αέριων μέσων γιατί η περιοχή ήταν δύσκολη και δεν μπορούσαν τα επίγεια μέσα να πλησιάσουν λόγω του ότι υπήρχαν και εκρήξεις από παλιά πυρομαχικά.